Στίχη 31-38 Διδασκαλία περί αυταπαρνίσεως και σωτηρίας της ψυχής. 31 Και να τους διδάσκει ότι σύμφωνα με την βουλή και το σχέδιο του Θεού πρέπει ο Υιός του Ανθρώπου, ο Μεσσίας, να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους προεστούς και τους αρχιερείς και τους γραμματεί και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρε από το θανάτο του να αναστηθεί. 32 και από τη στιγμή αυτήν έλεγε τον λόγον αυτών περί των παθών και του θανάτου του φανερά και καθαρά και ο Πέτρος, αφού τον επήρε ιδιαιτέρως ήρχε έντονα και με ζωηρού λόγους να τον αποτρέπει από τον θάνατον 33. Ο δε Κύριος, αφού έστρεψε και είδε τους μαθητάς του εμπρόσις αυτούς επέπλεξε τον Πέτρον και είπε «Πήγαινε ο πίσω μου σατανά, σε αποκαλώ δε σατανάν διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεόν» «Αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». «Ο Θεός θέλει να πάθω για να σωθούν οι άνθρωποι». «Οι άνθρωποι δε που αρέσκονται να ζουν σαρκικός και να απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις, μη το καθήκον και το θέλημα του Θεού, δεν ανήκουν σε Αυτόν, αλλά εμπνέονται από τον Σατανάν». 3,4. Και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού μαζί με τους μαθητάς του, είπεν σε Αυτούς» εκείνος που θέλει να γίνει ο οπαδός μου και να με ακολουθεί ο μαθητή μου ας διακόψει κάθε φιλίαν και σχέσην προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας εαυτών του και ας λάβει τη σταθεράν απόφασιν να υποστήβει εμέ όχι μόνον πάσαν θλίψην και δοκιμασίαν αλλά και θάνατον σταυρικόν ακόμη και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου 35 Μη διστάσει κανεί να κάνει τα θυσίας αυτά. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα χάσει την πνευματικήν και μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν. Όποιος όμως χάσει και θυσιάσει τη ζωή του, για την ομολογίαν και πακοήν του Ισεμέ και του Ευαγγέλιον μου, αυτός θα σώσει την ψυχήν του εν το μέλλον τη βίο, όπου θα κερδίσει την αιωνίαν μακαριότητα. 36. Εκείνη δε η είναι το παν. Διότι, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον, Εάν κερδίσει όλων αυτών των υλικών κόσμων και στο τέλος χάσει την ψυχή του, η οποία ως πνευματική και αιωνία δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. 37. Ή, εάν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιωνία Αναπόλαιαν. 38. Ορισμένο δε θα χάσει την ψυχή του εκείνος που δεν θα υποστεί διαιμέτα θυσία αυτά. Διότι οποιοδήποτε εντραπεί εμέ και του λόγου μου, επηρεαζόμενο από τα περιφρονήσει και του χλεβασμούς των ανθρώπων τη γενεάς αυτή, που απεστάντησαν από των πνευματικών τη νυμφίων και είναι αμαρτωλός αυτόν θα τον εντραπεί και ο του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξει ω μη δικό του, όταν θα έλθει με τους Αγίους την του Αγίου Αγγέλους περιβεβλημένο στην δόξαν του πατρό του.